Στο 26-34, η παραβολή τη αυξήσω του σπόρου και του κόκκου τη συνάπεω. 26 και έλεγεν, Έτσι ομοιάζει η διάδοση και πρόοδο του Ευαγγελίου τη Βασιλείας του Θεού ει τα σκαρδία των επιδεκτικών ανθρώπων, σαν να ρίψει ένα άνθρωπο των σπόρων επί της γης. Ούτε και ο κύριο ή οι του, οι συνεχίζοντες στο έργο του, ρίπτουν ει τα σψιχά στων επιδεκτικών ανθρώπων των σπόρων τη χριστιανική διδασκαλία και αληθεία. 27. Και αυτός που έσπερε τον σπόρον στην την γη κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν χωρίς να κάνει τίποτε δια την βλάστηση και αύξηση του σπόρου. Κι όμως ο σπόρος, διότι έχει μέσα του ζωτική δύναμη, αυξάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και αυτός ο Γιώργος δεν εξεύρει. 28. Διότι της η γη και χωρίς την συνεργασία εκείνου που έσπυρε των σπόρων, καρποφορεί πρώτων χόρτων που φυτρώνει από των σπόρων, Ύστερα στάχην και επίτασίτων δεμένων και γεμάτων μέσα στον στάχην. Έτσι και η αύξηση της χριστιανικής ζωής εις κάθε επιδεκτική καρδία. Δε φαίνεται μεν και παραμένει μυστηριώδης, πλην όμω είναι βεβαία και πραγματική. 29. Όταν δέει τον αγρόν ο καρπός παραδοθεί όρημος προς θερισμόν, τότε ο κύριο του αγρού αποστέλλει τον θεριστή που κρατεί το δρέπανον διότι ήλθε ο καιρό του θερισμού. Και εσεί λοιπόν που θα συνεχίσετε το έργο μου να είστε βέβαιοι ότι η σπορά που θα τη σα ψυχάς των επιδεκτικών ανθρώπων δεν θα χαθεί. Ο λόγος θα καρποφορήσει κατά τρόπον μυστηριώδη και άγνωστον ισάς και όταν η καρποφορία αυτή οριμάσει δια τον καθένα η πρόνοια του μεγάλου γεωργού θα επισυνάξει των καρπών. 30 και έλεγε με τι να με την βασιλεία του Θεού που δια το κηρύγματο διαδίδεται στα σκαρδία των ανθρώπων και δια της Εκκλησίας εγκαθιδρύεται και επί τη γη. Και με ποιαν παραβολή και η εικόνα να παραβάλλουμε την αύξηση και επέκταση αυτή. 31. Ομοιάζει σαν των μικρών σπόρων του συναπιού ο οποίο την ώρα που σπέρνεται πάνω στην γη είναι μικρότερο από όλου του σπόρου τη γη. 32. «Κι όταν σπαρεί, φυτρώνει προς τα επάνω και γίνεται από όλα τα λάχανα και τους θάμνους μεγαλύτερος, και κάνει κλάδους μεγάλους, ώστε κάτω από την σκιά του να μπορούν να φωλιάζουν τα παιδινά του ουρανού». «Έτσι και η αρχαία της αυξήσεως και εξαπλώσεως της εκκλησία μου και του υπαυτής πυρωμένου στα ψυχά των ανθρώπων λόγου μου είναι αφανή και άσημοι, αλλά βαθμιδών εκατακτήσεις των γίνονται καταπληκτικέ». «Ο λόγος δε του Ευαγγελίου, ο διατησολωνέν εξαπλωμένη εκκλησίας κηριτώμενος, όταν καλλιεργηθεί σαν επιδεκτικάς καρδίας από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δημιουργεί τεραστείες κατακτήσεις και παρέχει προστασία και ανάπαυση της ψυχάς». 33. «Και με πολλές τέτοιες παραβολές σε δίδαση και των λόγων του Θεού, σύμφωνα με την ικανότητα που είχαν οι ακροατέ να ακούουν και διατηρούν στη μνήμη των τα διδασκόμενα. Ώστε και αν τότε δεν είναι δύναντο να κατανοήσουν μερικά, να τα ενθυμώνται δια των παραβολών και οι επιδεκτικοί να κατανοήσουν τα αυτά βραδύτερον. 34. Χωρίς παραβολή δε, δεν εδίδασκεν αυτούς. Ιδιαίτερο όμως, οι στους μαθητάς του εξήγη και δισαφήνιζεν όλα όσα των ηρώτων.